ιστόνομα το του Πατρός και του Λέχουτα η Αμήν. Βασιλεύ Φουράνη παράκληθε το πνεύμα τη ο Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει θεσαυρός των αγαθών και ζωής χορηγό, ελευθέ και σκήνωσον εν και καθάρισον μας βάσει βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάσιμο. Είσπερα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Λοιπόν, είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα ε, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα οδηπορικό για τη Μεγάλη Εβδομάδα να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά Καταρχή, ε, το κέντρο όλης της λατρευτική ζωής της Εκκλησίας μας είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα συμπυκνώνει όλο το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Είναι μια συμπερίληψης, μια ανακεφαλαίωσης όλη τη πνευματικής πορείας. Και είναι μια φανέρωση της αγάπης του Θεού και είναι μια φανέρωση τι είναι ο Θεός. Δηλαδή, ποιο είναι το πνεύμα του Θεού. Ποιο είναι το ήθος του Θεού. Και βαθύτερα, ποια είναι η πρόταση ζωής. Ποια είναι η στάση ζωής που μας προτείνεται για να ζήσουμε θα κάνουμε λοιπόν μια σύντομη αναφορά όλων των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος εάν η εκκλησιαστική ζωή η λατρευτική ζωή εάν η πνευματική ζωή η ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να μεταφραστεί σε μια στάση ζωής που μας αφορά άμεσα και καθημερινά Τότε είναι μία ιδεοληψία είναι μία ουτοπία, είναι μία απάτη. Και αυτό που φέρει μία αίσθηση θωράς στην πνευματική ζωή είναι αυτή η διάσταση της θεωρίας από την πράξη. Αυτή η αποσύνδεση του λόγου του Θεού της ζωή της Εκκλησίας από την καθημερινή μου πράξη που άμεσα με αφορά και με ενδιαφέρει αν δηλαδή ομιλούμε για έναν Χριστό που είναι μόνο για την Εκκλησία και δεν είναι ένας Χριστός που αγκαλιάζει όλη μου την ύπαρξη σε όλες τις εκφράσεις της και τις πτυχές της το ότι αυτός ο Χριστός δεν είναι ο αληθινός Χριστός δεν είναι ο Χριστός σωτήρ, αυτός που σώζει τον άνθρωπο γιατί ο άνθρωπος σώζεται ως ακαιρέα, ως εν, ενιαία ύπαρξης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί σωτηρία ή σωτήριος ο Λόγος του Θεού που αφορά μόνο το πνεύμα μου, μόνο την ψυχή μου. Ούτε μπορεί να χωριστεί ο άνθρωπος σε ψυχή και σώμα. Ή αφορά ολόκληρο τον άνθρωπο Χριστός ή σώζει όλον τον άνθρωπο ή δεν σώζει τίποτα. Να δούμε λοιπόν πόσο πρακτική είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι στάση ζωής. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι το Πνεύμα του Θεού. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η πρόκληση, πρόταση για τον κάθε άνθρωπο. Και να δούμε. Να χωρίσουμε λοιπόν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ξεκινούμε από την Κυριακή το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ των Βαΐων που ξεκινάει η ακολουθία του νυμφίου. Τρεις είναι οι που, που μνημονεύουμε τον Ινθίο Χριστό Την Κυριακή το βράδυ που είναι όρθος της επομένης της Δευτέρας Την Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη το βράδυ Τις τρεις αυτές μέρες κυρίαρχη παρουσία είναι του Χριστό Ινθίος Και το παράδοξο είναι να δούμε την εικόνα του νηφίου. Το βλέπουμε να έχει τα χέρια δεμένα, να είναι σε κατάσταση δηλαδή χαμαλωσίας αυτό σημαίνει τι Δεν μπορεί να είσαι νυνθίος Δεν μπορεί να είσαι εραστής Αν δεν είσαι θυσιαζόμενος Δεν μπορεί λοιπόν να αναγνωρίσουμε Στο πρόσωπο του Χριστού Τον Θεόν μας Αν δεν είναι θυσιαζόμενος Και το τεκμήριον Της αληθινής σχέσης η απόδειξη του γνησίου νυμφίου Είναι η θυσιαστικότητα Είναι η προσφορά Είναι το δόσιμο Ο Χριστός λοιπόν προβάλλεται ως νυμφίος Τι σημαίνει αυτό Ότι είναι ψέμα Να θεωρήσουμε Ότι ο Χριστός είναι το μας Είναι ψέμα Να θεωρήσουμε ότι ο Θεός Είναι ο παντοδύναμος κυρίαρχο Τη ζωής μας Απέχει αυτό είναι και αυτό ασφαλώς αλήθεια Αλλά πέχει από την πραγματικότητα του Θεού Αν θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι ο κριτής μας Αν θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι ο δικαστής μας Αν θεωρήσουμε ότι ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης Αυτό που κυρίω εκφράζει Το πρόσωπο του Χριστού Είναι ο νηφίο Χριστό αυτό σημαίνει τι η σχέση μας μαζί του είναι μια πρόσκληση σε μια σχέση γάμου και έρωτος δεν μπορεί η πνευματική ζωή να είναι μόνο μια ιδεολειψία μια τήρηση κάποιων εντολών που φοβισμένα τη στηρούμε για να πάμε στον παράδεισο ο παράδεισος δεν είναι μια Μαγική κατάσταση Που εκπληρώνουμε κάποιους κανόνες Και εφόσον είμαστε εντάξει μπαίνουμε μέσα Ο παράδεισος Είναι η γεύση Του Χριστή ω νηφίου Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος Ο Αγιορείτης Χριστέ μου και ως τον κόλαση Δεν με πειράζει να είμαι αρκεί να είμαι μαζί σου Γιατί αυτός που δίνει την αίσθηση του παραδείσου είναι η δυνατότητα σχέσης, κοινωνίας με τον Χριστό και τι λέει και είναι συγκλονιστικό αυτό ότι η μεγάλη εβδομάδα είναι, τονίζεται αυτό το στοιχείο μας αποκαλεί, αποκαλεί ο Χριστός τους μαθητές του φίλους του και κατ' επέκταση και εμείς είμαστε ακεκλημένοι το να γίνουμε φίλοι του Χριστού μας ονομάζει φίλου του και μας γνωρίζει την αλήθεια του ο Χριστό λοιπόν είναι ο νηφίο. Η πνευματική ζωή, η αίσθηση τη χάρη του, αν μπορούσε να περιγραφεί, είναι μια αίσθηση ερωτική πληρότητα. Μια αίσθηση μετοχή και κοινωνία στην αγάπη του Θεού. Λοιπόν, η πνευματική ζωή είναι γάμος Ή αν θέλετε καλύτερα είναι η αραβόνας Ο γάμος είναι στη βασίλεια των ουρανών Από τώρα προγευόμαστε τα στοιχεία αυτά της σχέσης του γάμου Και όταν λέμε γάμου εννοούμε αίσθηση πληρότητος Αίσθηση ζωής Ο Χριστός λοιπόν προβάλλεται ως νυμφίος Γι' αυτό λέει η ο γαμος ειναι στη βασιλεια των ουρανων απο τωρα προγευομαστε τα στοιχεια αυτα της σχεσης του γαμου και οταν λεμε γαμου εννοουμε αισθηση πληροτητος αισθηση ζωης ο χριστος λοιπον προβαλλεται ως νυμφιος γι αυτο λεει η εκκλησια μας το πρώτο Τροπάριο που ακούγεται είναι η δού ο έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλο. Νυχτός γιατί αληθι... συνήθω ο, ε... ο χρόνος του έρωτος είναι η νύχτα. Αφενός αφετέρου δε λέγεται νύχτα γιατί χωρίς των Χριστών νηφίων, η ζωή μας είναι μαύρη. Ζει το σκότονς των παθών και της άγνοιας. Εν το μέσο της νυχτό έρχεται, μέσα στη μέση των παθών μας της αγνοιάς μα και μας φωτίζει Αλλά και για άλλο λόγο εν το μέσο τη νυχτό. Είναι δηλωτικό αυτό της πνευματικής εγρήγορσης της αναζήτησης, της προσευχής που ο χρόνος της είναι το βράδυ, είναι η νύχτα που δηλώνει πως ο άνθρωπος μένει με ανοιχτέ τις αισθήσει του Αναζητώντας πού να δει τον εραστή Είναι γαμήλιος η σχέση Της ψυχής μας με τον Χριστό Λοιπόν εν τω Και μακάριος λέει Ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα Και είναι ευτυχής αυτός που τον συναντήσει Ο νηφίος να βρίσκεται σε εγρήγορση Ανάξιος λέει πάλι Νευρίσι ραθιμούντα Η ραθυμία και γρήγορση Είναι μια αντιδιαστολή που δείχνει Την αρετή και την πτώση η βάση τη αμαρτία μα, η βάση τη πτώσεω μα, η ουσία τη είναι η τεμπελιά, η ραθυμία, δηλαδή η διαφορία Τι σημαίνει αυτό πράγμα. Για παράδειγμα, μπορεί να, κάποιος, να, να έρχονται 40 άνθρωποι να ξεμολογηθούν σε μια μέρα και να υπάρχει ραθυμία. Τι είναι αυτό ραθυμία. Ραθυμία υπάρξεω. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν έχει ο άνθρωπο αναζήτηση για τον Θεό. Σου λέει ιστορίε ότι δεν πάει καλά στα μαθήματα ότι δεν πάει καλά με τον άντρα ή με τη γυναίκα το έχει δυσκολίσει οικονομικά στο κατεβάζει όλα τα παράπονα που έχει και αυτό λες, είσαι ισοπεδόμινος και λες, αυτή είναι η εξομολόγηση τι σημαίνει αυτό, είναι μια ύπνοση του ανθρωπίνου η εξομολόγηση είναι το ξύπνημα της υπάρξεώς μας στην αναζήτηση της ζωής έρχονται λοιπόν καλοί άνθρωποι να εξομολογηθούν που δεν έχουν σημαντικέ αμαρτίες αλλά σου πρίζει το κεφάλι γιατί, γιατί ακριβώς λέγονται ιστορίες παράπονα βάση αναλογισμή Αυτό είναι η ραθυμία τη, είναι και ένα τη ύπαρξη ύπαρξεός μας Και έρχεται άλλος και είναι διαλυμένο Και σου, λέω, σου λέει απορώ πώ μη κρατά ο Θεό στην ύπαρξη Και είναι συντετριμμένος και ζήτη τον Θεό Και λες εδώ είναι ο Θεός Εδώ είναι ξύπνημα Γιατί ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του να βρει την αλήθεια της ζωής που πολλές φορές μέσα στο σύστημα της καθημερινότητάς μας κοινιζεται ο άνθρωπος Αυτή είναι η αρθυμία. Και από την άλλη λέει Ανάξιο Αν ευρύσει γρηγορούντα Αυτός που είναι σε εγρήγορση που λέει Και είναι η εγρήγορση Να προσέχω την καρδιά μου Να μην εισβάλλουν τα πάθη Αλλά για ποιον λόγο Για να βρω τον Χριστό Γιατί ξέρω ότι αυτά εμποδίζουν την καρδιά να είναι καθαρή και να βλέπει τον Θεό γιατί λέει μακάρι καθαρή την καρδιά το τον Θεό νόψονται. και κάνουμε ένα αγώνα να καθαρίσουμε την καρδιά μας όχι για να είμαστε καλά παιδάκια του κατοικητικού, αλλά για να πάψουν να υπάρχουν τα εμπόδια αυτά που καταργούν το οπτικό της ψυχής να μην μπορεί να βλέπει τον Θεό και βρίσκεται ο άνθρωπος σε γρήγορηση και να δει τον Θεό με τον τρόπο που είναι δυνατόν αυτόν τον κάθε άνθρωπο γιατί ο στόχος της ζωής μας είναι όχι να γίνουμε καλοί, αυτό είναι το μέσο αλλά ο σκοπός της ζωής μας είναι να γίνει ορατός ο Θεός της ζωής μας ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε λιγότερη περισσότερα αμαρτήματα ο σκοπός να βρουμε σε διαδικασία του να γίνει ο Θεός ορατός της ζωής μας να ποθήσουμε τον Θεό, Αυτή είναι αγρήγορση αν τώρα σε αυτή τη διαδικασία Τη αναζήτηση του Θεού, γιατί έχουμε έπαρση, έχουμε καινοδοξία, έχουμε χίλια δυο μύρια πάθη. Παιδευόμαστε. Αυτό θα το παραβλέψει, θα το υπερβεί ο Θεός εφόσον η καρδία μα είναι αγνή. Ποια είναι η αγνή καρδία, η καρδία που είναι σε γρήγορση. Ποια είναι η καρδία που είναι σε γρήγορση, αυτή που ζητεί τον Θεό να δει. Αυτή που είναι σε διαρκή τιμότητα και σηκώνεται το βράδυ. Αυτό α το πάρουμε και πραγματικά, α το πάρουμε και συμβολικά και ψάχνει να δει τον Θεό κυνηγάει τον Θεό να το δει κυνηγάει να δει τον Ινθίον γιατί καρδιά ζει διάφορους έρωτες οποιασδήποτε μορφής αλλά ζει τελικά το κενό το άδεισμα ψάχνει αυτό τον εραστή που θα καταστήσει τον άνθρωπο αιώνιον θα καταστήσει τον άνθρωπο αναστάσιμον, αθάνατον και συνέχεια προτείνει ο ψαλμοδός εδώ να είμαστε σε γρήγοση να αρνηθούμε αυτή την ύπνωση και να αναζήτησουμε τον Θεό και ερχόμαστε τώρα εντάξει στο κέντρο του νου αν πάτε σε θα δείτε η εικόνα που κυριαρχεί αυτές τις μέρες είναι του νηφίου Χριστού αλλά έχουμε και απορία και εμείς και λέμε καλά πως θα γίνει αυτό εφικτό πως θα γίνει για μένα πραγματικότητα αυτό και πάμε στην επόμενη μέρα την πρώτη μέρα την Κυριακή αναφέρεται στο Συναξάρι το παράδειγμα του Ιωσήφ του Πάγκαλου ο οποίος αρνήθηκε το παράπτωμα της Μηχία για να είναι καθαρός ενώπιον του Θεού Τι λέει δηλαδή η Εκκλησία ότι για να μπορείς να ζήσεις στον πνευματικό έρωτα πρέπει να αρνηθείς τον έρωτα της αμαρτίας για να μπορέσει η καρδιά να έχει χώρο και θέση να υποδεχθεί τον Χριστό Πρέπει να κάνει καθημερινό καθημερινή αγώνα να αποβάλει τα πάθη. Και ιδίω τα πάθη της σαρκός γιατί τα πάθη της σαρκός ενεργοποιούν όλων των πόθων του ανθρώπου σε λάθος κατεύθυνση. Την επιθυμία της ψυχής την δίνει σε μια λάθος κατεύθυνση και δεν μένει χώρος πόθου για τον Ιφείο Χριστό. Και το ακούμε αυτό και μας πιάνει λίγο στενοχώρια Γιατί λίγο πολύ όλοι είμαστε υποκείμενοι σε αρχικά πάθη Σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό Και λέμε τώρα πάει για μας ο Θεός Χριστός Δεν έχει θέση Αλλά πάμε την επόμενη μέρα στην Εκκλησία Και τι συμβαίνει, τι λέει την επόμενη μέρα στην Εκκλησία Τι μνημονεύει η Εκκλησία μα. Για να δούμε Αναφέρεται η παραβολή των δέκα παρθένων Προβάλλεται για ποιο λόγο Για να πει η εκκλησία το εξής Εντάξει Παρθενία Εντάξει Η απομάκρυση των σαρκικών παθών Αλλά εδώ μιλούμε για πέντε μωρές παρθένες Και πέντε φρόνιμες Συνετές Και ποια ήταν η σοφροσύνη τους Είχαν λάδι στις λαμπάδες τους Και είδαν σε ετοιμότητα Να υποδεχθούν τον Ιφίο Χριστό Δεν μένουμε τόσο στην ετοιμότητα Όσο τι καλύτε τιμότητα; Τον έχω λάδι γιατί αλλιώ θα σβήσει η λαμπάδα Η φωτιά είναι η παρθενία Το λάδι είναι η ελεημοσύνη Που διατηρεί την παρθενία Δηλαδή παρθενία Που δεν έχει συγχώρεση Που δεν έχει απειοίκεια Που δεν έχει αγάπη για τον αμαρτωλόν Δεν είναι παρθενία Αν δηλαδή δεν αναμειγνύεται η παρθενία Με την φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη Είναι χαμένο κόπος Και λέει ο Άγιος ότι ήταν μωρές γιατί Νίκησαν τη σάρκα Και την έπαθαν απ' τα χρήματα, απ' τη φιλαργυρία Νίκησαν αυτό που στο κάτω κάτω λύνει στη φύση τους Και την πάθησαν αυτό που είναι έξω απ' τη φύση τους Κατ' επέκταση λοιπόν Δεν μπορεί κανείς να επέρεται Και να επαναπάβεται Στην παρθενή της σαρκός Εάν η καρδιά του δεν είναι καθαρή Και καθαρότητα καρδιάς Είναι να διατηρούμε στην καρδιά μας την αγάπη Την ευσπλαχνία Και φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία λοιπόν μα καθιστά παρθένους Η φιλανθρωπία λοιπόν μας ικανώνει να προσεγγίσουμε και να δεχθούμε τον νηφίο Χριστό. Και λέμε, μα ούτε και αυτό έχουμε. Μέσα στην κακομοιριά μα είμαστε. Τι μένει τελικά να κάνουμε, Ούτε Παρθένια έχουμε, ούτε Λεϊμοσύνη έχουμε, ούτε η Αγάπη έχουμε. Για μα είναι ο νηφίο. Και πάμε την επόμενη μέρα στην Εκκλησία. Και τι είναι η Εκκλησία μας την, το παράδειγμα της πόρνης, της αληψάσης τα πόδια του Κυρίου μας Και τι σημαίνει αυτό λέει ούτε παρθενήν έχεις, ούτε λεμοσυνήν έχεις είσαι χάμενος, τι έχεις, τι μετάνοια έχεις τελικά Δηλαδή για όλους έχει θέση ο Θεός σε όλους δίνει τις δυνατότητες ο Θεός και η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που δίνει ελπίδα στον κάθε άνθρωπο η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που έρχεται και το άσχημο το μεταποιεί σε δυνατότητα ζωής λοιπόν είσαι χαμένος, δεν έχεις τίποτα έχεις τη μετάνοια, όχι μια ψευτική μετάνια, που είναι ένα πληγωμένο εγωισμός ή παράπονα ή προσδοκή, ικανοποίηση των παθών με κάποιον τρόπο αλλά μια μετάνοια που σημαίνει αυτοεγκατάληψης στην αγάπη του Θεού στο έλεος του Θεού άνευ όρων και προϋποθέσεων δεν υποδεικνύουμε τίποτα στον Θεό και αφινόμαστε στα χέρια του η μετάνια αυτή είναι η άνευ όρων παράδοσης στον η απελπισία όσο αφορά τη δική μας δύναμη και η ελπίδα όσο αφορά την αγάπη του Θεού και βλέπουμε λοιπόν λαβάνει ο Χριστός την πόρνη καρδία μας, την ψυχήν τη μεμολισμένη υποπικύλων παθών και ενώνεται μαζί μας και μας καθιστά παρθένος ο νηφίος Χριστός όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ο Χριστός είναι ο αληθινός εραστής που δεν διαλέγει μια καθαρήν ψυχή αλλά διαλέγει τη μεμολυσμένη καρδία ενώνεται μαζί μας και μας καθαρίζει Λέει στα ανθρώπινα όταν ενωθείς με την πόρνη χάνεις την παρθενία σου και μολύνεσαι κι ο ίδιος Ο Χριστός όμως ως αληθινός εραστής όταν έρθει στην ψυχή μας δεν χάνει την καθαρότητά του, αλλά μα καθαρίζει και εμά. Έτσι λοιπόν, τι τρει πρώτε μέρε εισπράξαμε τι είναι ο Χριστό. Τι είναι η πνευματική ζωή, Είναι πρόσωπο είναι η πνευματική ζωή. Κέντρο τη πνευματική ζωή είναι το πρόσωπο του Χριστού. Είναι η σχέση μας μαζί του. Είναι το πρόσωπο του νεφίου Χριστού. Μια σχέση που έχει την εμπειρία του γάμου. Τη γαμήλια σχέση. Έχοντα λοιπόν αυτό μέσα στο, στη συνείδησή μας και στη ψυχή μας προχωρούμε τις επόμενες μέρες και ερχόμαστε στη συνέχεια εφόσον μπήκε η θεωρία μπήκαν οι θεωρητικές βάσεις του ποιος είναι ο Θεός να μας φανερωθεί και πρακτικά είναι ενηφίος αλλά πούντε πώς, πώς φανεωρθεί ότι είναι ξεκινούμε λοιπόν την πορεία του έργου τη οικονομία του Κυρίου μας τη σωτηρίας μα. Και ξεκινούμε τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ, προς Πέμπτη, που είναι σπερινό, που είναι όρθρος της Πέμπτης, και αναφέρεται σε τέσσερα γεγονότα στον Ιερόν Υπτήρα που ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών στο μυστικό δείπνο, στην παράδοση δηλαδή των φρικτών μυστηρίων την προσευχή, την υπερφιάν του Κυρίου μας και την προδοσίαν αυτού Τέσσερα πράγματα γιορτάζουμε. Μνημονεύουμε. Και την επόμενη βεβαίως στο Ευα... στην, στην την, την πέμπτη το πρωί που είναι η θεία του Υγή του Μεγάλου Βασιλείου αναφέρεται αυτό το γεγονός. Μάλιστα στην απόλυση όταν τελειώνει η ακολουθία οι απόλυσεις δια, διαβάζονται αυτά τα λόγια στην απόλυση ο υπερβάλλουσαν αγαθότηταν με την αγαθότητά του δηλαδή που ξεπνάει τα όρια του νου μας οδόν αρίστην την ταπείνωσιν υποδείξας εντονίψε του τους πόδας των μαθητών και μέχρι σταυρού και ταφή συγκαταβάς ημήν Χριστός ο αληθινός Θεός Σιμών όλη αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας μα όλη η θεολογία που έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας πως έχει όταν ο Χριστό ο ίδιος πλένει τα πόδια των μαθητών το κάνει για να μας υποδείξει αυτή την οδόν την αρίστη της ταπεινώσεως εν τον ύψε τους πόδας των μαθητών να πιαν οδόν μας δείχνει για να έχουμε στις σχέσεις μας όχι μια σχέση εξουσίας, ανταγωνισμού επικυριαρχίας εξουσιαστικότητας που βγάζει όλα αυτά τα σχήματα των εσωτερικών ψυχικών συγκρούσεων, ανασφάλειας, φόβου, σύγκρουσης αλλά μας υποδεικνύει αυτήν την οδόν την αρίστη με το να διακονεί ο εις τον άλλον, ο ένας στον άλλον η διακονία θα δούμε και σε πάρα πολλά τροπάρια και λόγου πνευματικού τη μεγάλη εβδομάδα. Η μεγάλη εβδομάδα είναι γεμάτη πνευματικού λόγου. Δύο-τρει κουβέντε να πάρει, μπορεί να αλλάξει τα φώτα, αν το θέλεις Όταν λέει ο Χριστό ο ίδιο, δηλαδή τα συνειδητοποιούμε και εξαντλούμε σε κάποιε συγκινησιακέ ανοησίες σαν χλαμάρε, λουδάκι και τέτοια. Λοιπόν, λέει, Ο Κίλθον διακονηθεί, νελά διακονίσει. Αυτό είναι συγκλονιστικό να το συνειδητοποιήσουμε. Ο Θεό ήρθε όχι για να διακονηθεί να την υπηρετήσουμε Δεν δηλαδή, τι Θεός είμαι, δεν μας έχει ανάγκη να του κάνουμε τα κέφια αλλά ήρθε να διακονήσει δηλαδή ο Θεός εντείνει μία άνοιγμα μία προσφορά θέλει να μας υπηρετήσει ποιος ο πολύ υψηλό Θεός γίνεται ταπεινο άνθρωπο άνθρωπος και μας διακονεί Και εμείς τότε εάν το συντοπίζουμε αυτό μείνουμε στη βλακεία μας του να διαφυλάσσουμε τα μίζερα δικαιώματά μας σαν του συντρόφου μας, του αδελφού μας και να σκοτωνόμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο αν έχει καμιά λογική δικαιοσύνης αυτό δεν είναι έναν τροπή αυτό είναι μεγάλη εβδομάδα, το καταλαβαίνουμε αυτό αγγίζει βαθύτερη καρδιά μας αυτό είναι πρόταση ζωής αυτό τεράστια επανάσταση όταν κάθεσε μίζερα και υπολογίζεις Τι σου είπε γειτόνισε και τι σου είπε ο άντρας σου Και, λοιπά και κάθεσε το 1978 Τι έγινε και υπολογίζεις το ένα και το άλλο Και τρελαίνεται ο νου σου Και κάθεσαι να ψηρήσεις το κάθε τι Και χάνεις τον ύπνο σου Και λες πως σου κοίταξε όλος και τι σου είπε Και πως σου μίλησε Τη στιγμή Που έρχεται ο κύριος και λέει Ουκ ήλθον με αλλά διακονήσε Και μας υποδεικνύει ο ρίστην που είναι πρόταση στις διαπροσωπικές μας σχέσεις εν του ύψε τους των μαθητών ο ένας δηλαδή να υπηρετεί τον άλλον ο δώναρίστη την ταπείνωση αυτό, δηλα... αυτό που ξεκαθαρίζει τις σχέσεις μας είναι η ταπείνωση ο ένας να βγαίνει από τον εαυτό του και να διακονεί τον άλλο να βγαίνει από τη βόλεψή του Συνήθω εμείς μέσα σε μια άρρωστη πνευματική ζωή Την οποία λειτουργούμε σε απλώς μια διαδικασία να βρούμε το συμφέρον μας Να βολευτούμε ακόμα να πάμε και στον Παράδεισο Αγνοούμε τον λόγο του Παραδείσου Και ισχυροποιείται ο, φι... ο πνευματικός φιλοτομαρισμός μας Τον παραδισούλι μου να βρω Αυτό κατεπέκτη σημαίνει Τη δουλειά μου μην χάσω Τα λεφτά μου μην χάσω Και μην εκμεταλλευτεί η γυναίκα μου η άντρας μου ο καθένα κοιτάει το συμφέρον του. Αλλά όταν κυνηγά το συμφέρον σου, το χάνει. Είναι η απώλεια του κέρδου. Εάν δεν γίνει βαθιά σύνδεσή μα μέσα μα αυτό ο λόγο του Θεού, Πού αυτό ο λόγο, Για να γίνει βαθιά σύνδεση μέσα μα, πρέπει ο άνθρωπο εν πνεύματι αγίο να φωτιστεί, να αλλάξει η καρδιά του, να αλλάξουν τα γνωστικά του όργανα. Να, να αλλάξει η αντιληπτική του δυνατότητα και ικανότητα που είναι χρημαλωτισμένη στο κοσμικό φρόνημα στο φρόνημα της σαρκός στο φρόνημα της δικαιοσύνης και να ελευθερωθεί στο φρόνημα της διακονίας στο φρόνημα της αγάπης στο φρόνημα της υπηρεσίας Αυτά πάντως είναι συγκλονιστικά να τα καταλάβουμε το ιερόνι πτήρα, το μυστικό δείπνο όχι μόνο σας πλένουν τα πόδια αλλά και σα ταζω. Και τι σα ταζω, Όνομα τον εαυτό. Αυτό κάνει ο Χριστό. Δηλαδή, αν το καταλάβουμε αυτό, ότι έχουμε τέτοιον Χριστό, πώ μπορούμε να απελπιζόμαστε, πώ μπορούμε να μην τον αποδεχθούμε ω νυμφείο μα, πώ μπορεί να μην κλέψει την καρδιά μα και να τον ερωτευτούμε. Και πώ μπορεί η καρδιά μας να μείνει στη μιζέρια τη καταθλιπτικότητα και να μην δώσει ένα άλμα στον εαυτό του και να ανέβει ο άνθρωπο στου ουρανού και να ζει τον Θεό. Δεν μπορεί να ξυπνήσει ο άνθρωπο προ τον Θεό να του πει: Μην κάνει αυτό, θα πα στην κόλαση. Θα ξυπνήσει ο άνθρωπο, αν δει ένα Χριστό που νύπτει τη πόδα μα και μας δίνει τον εαυτό του για να το φάμε και να ζήσουμε. Αυτό τι μα ξεμπλοκάρει. Φεύγει η φοβία μα και η καχύποψία μα εναντί του Θεού. Αυτό μας που μα δυναστεύει, και α μην το ομολογούμε γιατί έχετε χοντρο, χοντροκοπιά, είναι ότι είμαι καχύποπτοι εναντί του Θεού. Δεν μα πιάνει, λέει, να γίνει το του δεν είναι αυτό που θέλω. Αυτό δεν έχουμε, αυτό το λογισμικό δεν έχουμε Νομίζουμε πως επιβουλεύεται τη χαρά μας ο Θεός Πρέπει λοιπόν να κρεμιστεί αυτή η καχυποπτία μας, ε, ε, καχυποψία μας έναντι του Θεού Τι είναι καχυποψία Όταν δεν πιστεύω ότι ο Θεό θα μου δώσει την πραγματική χαρά Και θα τη διεκδικήσω εγώ με τον δικό μου τρόπο Όταν πιστέψω ότι ο Θεός είναι μια αστέρηση, είναι μια άρνηση ο Θεός Λοιπόν πρέπει αυτή η καχυποψία να κρεμιστεί Και γκρεμίζεται όταν μας νύπτει τους πόδες στο πρόσωπο των μαθητών. Γιατί κάνοντας του μαθητέ το έκανε για όλο τον κόσμο, όταν μας δίνει τον ίδιο τον εαυτό του να ζήσουμε, και στη συνέχεια λέει είναι η προσευχή και η προδοσία. Η προσευχή, η προσευχή αυτή συγκλονιστική, η γεστημάνιο προσευχή. Αυτή η προσευχή λοιπόν που είναι η πρόκληση για τον κάθε άνθρωπο, κοιτάξτε, λέει ο Χριστό, μα λέει ότι αυτό ο έρωτα, αυτή η σχέση. Αυτή είναι η αφορά προς τον Θεό. Περνάει από τέτοια νοδύνη αυτήν της αγωνίας της γεστημανίας. Δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό αν δεν να ξεκολλάει, να, σε, να σου σκίσει την καρδιά στην αναζήτηση του. Να έχεις μια τέτοια αναποσία και τέτοιον πόνων για τον Θεό, αλλά και τέτοια συντριβή για τι αμαρτίες σου που σου διαλύει όλη την ύπαρξη. Αν δεν περάσει ο άνθρωπος από αυτή την οδύνη, αυτό τον ισοτρικό μπόνο, αυτό το πράγμα που νιώθεις ότι η καρδιά σου σχίζεται στα δύο και δεν έχεις τέτοιου είδους προσευχή, δεν είσαι ικανός για τα δώρα του Θεού. Για να είναι ήμεθα έτοιμη και κάνει για αυτά τα μεγάλα δώρα, πρέπει να είναι και μεγάλος ο πόνος μας που εκφράζεται μέσα από αυτού του είδου την προσευχή. Επομένως, όταν προτείνει ο Χριστός αυτή την οδό του έρωτος, δεν είναι ποιηματάκια της άνοιξη για να ικανοποιούμε το σαρκικό μας φρόνημα Αλλά αυτός ο έρωτας είναι καρπός μιας πνευματικής διαδικασίας για στιμανίου προσευχής Πόνου ανατήρησης του Θεού Και μέσα από αυτόν τον πόνο Όπως κάποιος τρώει χιλόπιτα και είναι πληγωμένος ο έρωτας κάνει τα πάντα να βρει τον εραστή και αυτό του γεννά την γνώση Έτσι λοιπόν και μέσα σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης του θείου έρωτος μέσα σε αυτόν τον πόνο της απουσίας του σφαγιάζεται ο σε εσωτερικά και αυτός ο σφαγιασμός της υπάρξιός μας μας διευρύνει τους εσωτερικούς ορίζοντες και αποκτά άλλου είδους γνώση και αντίληψη ο άνθρωπος που δεν μπορεί να μάθει κανείς επιστήμων όσο πνευματικά βιλία και διαβάζει. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είναι που γεννά στον άνθρωπο τη δυνατότητα γνώσης πνευματικής και μετά αναφέρεται στην προδοσία ότι ο Κύριος παραδίδει στα χέρια των αμαρτωλών. Συνεχίζουμε μετά και πάμε πριν, πριν συνεχίσουμε βεβαίως στο τέλος της σε κάποιο στο δοξαστικό της μεγάλης ετάρτης αναφέρονται τα εξής που επιβεβαιώνουν και επικυρώνουν τα προηγούμενα λέει ο Κύριος μισταγωγών σου Κύριε τους μαθητές τους, έπια, τους μάζεψες για να τους οδηγήσει σε αυτά τα μυστήρια ελίδας και ζελέγων ο φίλοι, τους μας αποκαλεί φίλους δεν υπάρχει πιο όμορφη σχέση ο Χριστός να μας καλεί φίλους του ο φίλοι οράτε μη δεις ημάς χωρισίμου φόβος κανείς φόβος μη σας χωρίσει από εμένα πόσο τρυφερά λόγια και πόσο ζωντανά λόγια που δείχνουν ότι η ουσία της πνευματικής, σχέσης, της πνευματικής ζωής σχέση τη πνευματική ζωή είναι σχέση με τον Χριστό, Ωφίλοι. οράτε προσέξτε, μιλή ή εμάς χωρίς μου φόβο, ή γαρπάσχο επειδή θα σκανδαλιστείτε με αυτά που βλέπετε, λέει, ή αν γαρπάσχω, του κόσμου, αλλά πάσχω για τον κόσμο. Μην σκανδαλιστείτε, νεμι, μη σκανδαλιστείτε για μένα. Ουγα ρίλθον, διακονηθήνε, αλλά διακονήσε Δεν ήλθα για να διακονηθώ, αλλά να διακονησω επειδή ο άνθρωπος εκείνης φανταζόταν έναν υψηλόν Θεόν παντοδύναμο Θεόν που επιβάλλει επιβάλλεται στους ανθρώπους και επιβάλλει την τιμή προς Αυτόν και οι άνθρωποι θα σκανδαλίζουν Του λέει, Πάσχο για τον κόσμο και δεν ήλθα να διακονηθώ, αλλά να διακονήσω και δούνε την ψυχή μου λίτρον υπέρ του κόσμου, και εδώ την ψυχή μου λίτρον υπέρ του κόσμου, για να εξαγοράσω τον κόσμο από την αμαρτία. Ιουν ήμουν φίλοι μου, ενστε, εάν είστε φίλοι μου, εάν θέλετε να είστε φίλοι μου, εμένα μιμήστε. Να μιμηθείτε εμένα. Η φιλία μα με τον Χριστό δεν εξαντρείται σε μια ικανοποίηση του συναισθηματικού μα κόσμου, αλλά πρακτικά εάν το μιμηθούμε. Λέει, αν με αγαπάτε, να μιμηθείτε. Και πώ να σε μιμηθούμε. Ποια είναι η μηνύση του Χριστού Αυτό είναι η ουσία Αυτό είναι το κέντρο της Όσο αφορά την πρόταση Της διαπροσωπικές μας σχέσεις Τη σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας Τον σύντροφό μας, τον φίλο μας, τον εχθρό μας Ποιο Ο θέλων πρώτος είναι Έστω έσχατος Αυτός που θέλανε πρώτος να γίνει τελευταίο. Αν το πάρουμε σαν υπόδειγμα ζωής Θα έχουμε ποδέκα αυγάδες μεταξύ μας Θα έχουμε συγκρούσεις ο θέλων πρωτοσύνη, είναι έστω έσχατος για δικαιώματα δυσκοτωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα ο δεσπότης όσο ο διάκονος αυτό που δεσπόζει καταξιώνει την θέση του όχι με το να είναι εξουσία αλλά με το να είναι υπηρέτης Μείνετε εν ενή. η ναβότριν φέρετε για να καρποφορήσετε. εγώ γαρεμίτης εγώ γαρ ημί της ζωής η άμπελος. να μείνουμε στο σώμα του Χριστού για να καρποφορήσουμε και ερχόμαστε στη συνέχεια στη με, τη μεγάλη πέμπτη που είναι ο σταυρός του Κυρίου μας και λέει ο, στην απόλυση της, της μεγάλης πέμπτης το εσπέρασε. ο επτισμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας για την του κόσμου σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός Σίμων. αυτός που υπέμεινε τα πάντα για τη σωτηρία του κόσμου και μάλιστα σε αυτή τη διαδικασία σε όλο αυτό το περιεχόμενο πάντα η υμνολογή της Εκκλησίας μας ε, που περιέχει την ουσία του λόγου του Κυρίου μας του αγιογραφικού λόγου και μάλιστα την προδοσία με τη μετάνοια. Λέει τη στιγμή που η πόρνη πλένει τα πόδια του Χριστού ο μαθητής τι σημαίνει μαθητής, Απόστολος τι σημαίνει Απόστολος με τη σύγχρονη ορολογία, Δεσπότης, Επίσκοπος η πόρνη αναγνωρίζει τον Κύριο και πλένει τα πόδια του, του, του Κυρίου και ο Απόστολος παραδίδει το διδάσκαλο για Τριάκοντα Αργύρια και λέει μεγάλων η μετάνοια η ραθήμια. όταν ραθιμίσεις και δεν έχεις αναφορά προς τον Θεό σιγά σιγά φεύγει η πνευματική δύναμη φεύγει το πνεύμα του Θεού καρδιά μας και εχμαλωτιζόμαστε στα υλικά πράγματα τότε αφήνουμε τον Χριστό και επιλέγουμε τον Χρυσό αναφέρονται λοιπόν όλα αυτά τα παραδείγματα για να πει ο άνθρωπος να ενεργοποιηθεί Να αναζητήσει τον Χριστό Στη συνέχεια Την μεγάλη Παρασκευή το πρωί Διαβάζουμε τις μεγάλες ώρες Και γίνεται η αποκαθήλωση Του σώματος του Χριστό Τον σταυρό Τον παίρνει ο Ιωσήφ Και τον τοποθετεί στον τάφο Στον επιτάφια Στον τάφο του Κυρίου μας Στον εσπερινό μετά τις μεγάλες ώρες που γίνεται από καθήλωσης, το πρώτο τροπάριο και κάνει εντύπωση ψέλην σε πρώτον ήχο που ο πρώτος ήχος είναι πανηγυρικός ήχος καλά, θρύνο έχουμε και πανηγυρίζουμε είναι το κέντρο της γιορτής η μεγάλη Παρασκευή έχει ένα παράξενο αίσθημα yeah. θα ρίσει πως έχει μεγάλη, μεγαλύτερη χαρά για την Ανάσταση και νιώθει ο άνθρωπος μια παράξενη αίσθηση θρήνη και χαράς χαράς ζωοποιού γιατί? γιατί η Μεγάλη Παρασκευή είναι το καύχημά μας γιατί είναι η απόδειξη και η βεβαιότητα τι Θεών έχουμε είναι η προβεβαιώση της αγάπης του Θεού για μας και πανηγυρίζει ο άνθρωπος ότι να ήλθεν πλέον η σωτηρία ενικίθει ο διάβολος το αίμα του Κυρίου μας μας έχει προπληρώσει όλες τις αμαρτίες όλη η γη όλος ο κόσμος συνταράσσεται όπως με την αμαρτία του Αδάμ συγκρούστηκε όλος ο κόσμος όλη οι κτίσεις και ήρθε σε μία αναταραχή η αμαρτία μας δεν επηρεάζει μόνο εμά και τους συνανθρώπους μας όχι μόνο τους ανθρώπους και την είναι όλοι Σύμπασα κτήσει! Συγχαίρει ή συλληπάται με τη ζωή μας Γι' αυτό το λόγο λέει ο ύμνος Πάσα εκτίσεις Αλλάζει όλο το κλίμα τότε Πάση κτίσεις ηλίου το φόβο, όλη η κτίση πάθαινε αλίωση με τον φόβο, εξαιδίας του σταυρού του Κυρίου μας. Θεωρούσασε σε σταυρό κρεμάμενο Χριστέ, ο ήλιος εσκοτίζεται και γης τα θεμέλια το με το σεισμό. Τα πάντα συνέπασχο, το τα πάντα κτίσαντη, όλα συνέπασχων με αυτόν που δημιούργησε τα πάντα. Ο εκουσίος διημάς υπομείνας Κύριε δόξαση. Και μετά εμείς βρισκόμαστε σε απορία Καλά αυτός ο Θεός πως καταδέχεται να κάνει πράγματα, Αφού μπορούσε εμένα του λόγο να ανατρέψει τα πάντα Εύρεο μας υποδείξει αυτήν την οδό της σωτηρίας Και διαβάζομαι στον Εσπερινό Στην αποκαθήλωση τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί Ένα από τα συγκλονιστικότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης επιστολή του Αποστόλου Παύλου που εμπεριέχει όλο το πνεύμα του Σταυρού του Κύριου μας Που αυτό διαχρονικά είναι η ανατροπή Είναι το ξέσκισμα όλης της κοσμικής νοοτροπίας Όλης της κοσμικής δυνάμει Και όλης της κοσμικής εξουσιαστικότητας <κυρίζει> Πώς εκφράζεται και τι λέει Ακούστε μά είναι φοβερά αυτά τα λόγια Αν τα συντοποιήσουν αυτό μας δίνει ζωή όπως ακούμε, ακούμε λόγια, λόγια και το κεφάλι μας γίνεται τεράστιο, χαιρόμαστε λίγο και δεν μας αλλάζει. Αυτά μπορεί να μας αλλάξουν τη ζωή. Αδελφοί, ο λόγος του Σταυρού, ο λόγος του Κυρίου μας, η θυσία Του, το να έρθει Θεός και να σταυρώνεται για μας, τις μεν απολυμένης μορίαστη, αυτούς που είναι χαμένοι, που δεν έχουν ξυπνήσει σε αυτά τα πνευματικά νοήματα, και αντιμετωπίζουν τα πράγματα ψυχολογικά, συναισθηματικά, σαρκικά <coughs> Τι απολυμμένη μορφή τη, αυτό που είναι χαμή είναι τρέλα. Ε, δεν είναι τρέλα. Ο σταυρό του κύριου μα να σταυρώνει για μα ένα Θεό δεν είναι τρέλα. Είναι παραλογισμό. Δεν μπορεί να γνωρίσω ότι εδώ είναι ο Θεό. Ο Θεό, του δημιουργό του σύμπαντος Ποιο μπορεί να παραδεχτεί και ποιο μπορεί να παραδεχόταν ότι είναι αυτό που είναι κρεμάμενο στο σταυρό. Και για μα. Δεν το χρέονο μα. Είναι βλακή αυτό το πράγμα, δεν είναι μορία. Για του απολυμμένου είναι μορία. Της δε σωσμένη ημί, δύναμη θεού, εστί. Αυτού που είναι σωσμένοι, είναι δύναμη θεού. Γέγραπτε Για γάρ, γρα, γιατί γράφτηκε. Απολώ την σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών να θετήσω. Γιατί θα τη διαλύσω τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών. Γιατί θα ανατρέψω τα μέτρα τη λογική. Αυτά δεν αντέχουν στη λογική. Δεν αντέχουν σε μαθηματικέ ερμηνείε. Δεν τα κατανοεί ο αρχικός νους Χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει τη χάρτη του για να τα κατανοήσει Και λέει πού ο πού γραμματεύς πού συζητητής του αιώνος τούτου Ουχή εμόραν εν ο Σοφία του κόσμου τούτου Δεν την έχει καταστήσει μορία Τη σοφία του κόσμου Επειδή γαρ εν τη σοφία του Θεού Ουκ έγνον ο κόσμος Δια τη σοφία των Θεών Επειδή δεν μπορούσαν οι άνθρωποι με τη σοφία του Θεού, με τις ενέργειες οι σοφίε του Θεού να Τον αναγνωρίσουν και Τον αποδεχθούν ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε Τους πιστεύοντας ήρθε να Του σώσει με την τρέλα του κηρύγματος του Σταυρού και επειδή οι Ουδαίοι Ισραηλίτες ε, και από τώρα δεν, δεν θέλουν να φανούν οι δυνατοί και δεν θέλουν ο Θεός που είναι η Κύριος Αρχόλου του κόσμου δεν υποροσπαθούν, α πούμε, να το μεταφέρουμε. σω ακούγεται λίγο γραφικό. Οι Αμερικάνοι, α πούμε, θέλουν να και αυτού και εμά. Δεν, είναι, δεν, είναι δεν θέλουν να γίνει πάντα. όλο το κόσμο στο όνομα του Χριστού. Να σώσουν όλο τον κόσμο. Μα είναι δυνατόν ο Χριστό δεν είναι δύναμη. Αυτό δεν είναι άρνηση του Σταυρού. Δεν είναι προσβολή του Σταυρού του κυρίου μα. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι διαχρονικά το ίδιο γεγονό. Οι Ουδέ, τι θέλανε. Θέλανε δύναμη. Θέλαν σημείο, θέλανε σημείο. Θέλαν απόδειξη. Επειδή και οι Ουδαίοι σημείο ζητούσε και οι Έλληνε σοφία ζητούσει, α η σοφία μας, αυτός ο έρωτα του, του νου μας, νομίζουμε πως εκεί θα συλλάβουμε τον Θεό. Επειδή έμαθες πέντε γνώσεις ψυχολογικές και αναλύες τον άνθρωπο και μπορείς να του φέρει μια ισορροπία, νομίζω ότι είναι ο Θεός, σαν χλαμάρα. Και επειδή μπορείς να απόκτης κάποιες γνώσεις να καταλαβαίνεις, νομίζω ότι συνέλευες τον Θεό. Και εκεί που τα ξέρεις όλα αυτά, ξαφνικά μπλοκ στην αμαρτία σου. Γιατί, γιατί Άλλο Σοφία, άλλο σημείο και άλλο Σταυρός του κυρίου μας. Επειδή λοιπόν και οι Ιουδαίοι Σιμίων ζητούσε, ετούσε και Έλληνες Σοφία ζητούσε, εμείς δε ομι Χριστών είναι Σταυρομαϊός, Χριστών σταυρωμένων. Μα δεν είναι σκάνδαλο. Επειδή ο άλλος ζητάει δύναμη και ο άλλος ζητάει σοφία και εμείς ερχόμαστε και σαν χαζή και ανοήτη γιατί μόνο χαζούς και ανόητος περνάσαι. Να λέμε ότι αυτός ο σταυρωμένος είναι ο Θεό μας. Δεν είναι σκάνδαλο, δεν είναι τρέλα. Αυτή η τρέλα πάντα ισχύει. Δεν είναι τρέλα του του άλλου, κοινώνεις και θα σωθείς. Δεν, το λες, δεν είναι τρέλα πεις, κάνει την άσκησή σου, καθάρις την καρδιά σου, παίρνει το Ήμαρτον, έλα να με το λάβεις, θα τα λάμπες τα να δεις το φως σου. Και σου λέει, τι θα μου κάνει αυτό, αν εγώ δεν ξεκαθαρίσω τους λογισμούς μου. Τι θα κάνω εγώ, αν εγώ δεν έχω δύναμη, για να έχω ανθρώπου που να με δοξάζουν. Δεν είναι σκάνδαλο, δεν είναι να είναι σκάνδαλο. Τι είναι κάνω εγώ τη του ένα φάρμακο που μου κάνει καρκίνο. Τι να κάνω εγώ θεία δεν βρω ένα φάρμακο που με κάνει αφάνω το βιολογικά. Αλλά πνευματικά μπορεί να είμαι Τι είναι κάνω το χρυσό, δεν βρω ένα φάρμακο που μου Αυτή είναι παραμύθια. Για να αναλύσουμε, έχει καμιά ουσία η κοινωνία που μπορεί τα, τις ορμόνες να τι ρυθμίσει και όλα αυτά, και να μου κάνει τον κέφαλο για να μην είναι Θέλω Θέλουμε τέτοιες τερμηνίες. Λοιπόν, εκεί που είναι όλο ο άνθρωπος να ζει τέτοιο πράγμα για να γαντζωθεί, ερχόμαστε και το προτείνουμε το Χριστό. Δεν είναι σκάνδαλο. γίνει τρέλα. Ρίση που περιμένει να δεις μια εκκλησία καθώς πρέπει καλούς ανθρώπους, ευγενέςτατος, που ένας νοιάζει για τον άλλο και ένα ωραίο κατυχητικό, με ευλαμίσθαν ανθρώπους, που έχουν οικογενειάρχες και όλα αυτά. Κοιτάς, κάτι γαϊδούρια, που ένας νοιάζει για τον άλλο, γεμάτος αμαρτίνες, εκμεταλλευτές, αλλά μάθαμε η εκκλησία τους να καλλιάζει. Και τους λέει, έλα γαϊδούρι, να μπει στο Ήμαρτο. <ΣΣΣΣ> έλα λύκος, ο αγενός χρυσός το λέει. Στη εκκλησία τι κάνεις, Λίγο και ο περιστέρι Και σου λέει να πει το Ήμαρτο, δεν πειράζει. Χαμένο είσαι Κατάλαβε το όμω ότι είσαι χαμένος Πε στο Ήμαρτο. Και έλα να κοινοήσει τα χαρταμυστήρια. Να βρει το φω σου. Λέει σκάνδαλο. Και έφαρα να το προβάλλουμε στα, στα, στα, στην λογική τη σημερινή. Ποιο άνθρωπο μπορεί να παραιτηθεί μια εκκλησία που έχει χριστιανού που σκανδαλίζουν. Οι παπάδε ή δεσπορά που σκανδαλίζουν. Και θα κρίνουμε την εκκλησία αν είναι υγιή. Αν τα μέλη είναι εντάξει όχι. Τι να κάνει, αφού πήλε άδικο, ο αδού κατεσχέσουν αυτοί, γιατί είναι θεμελιωμένοι στο σταυρό του Χριστού μα. Αυτό είναι μυστικό όμω. Τι σταυρό θα σου πει τώρα ο τάδε δημοσιογράφος Τι μα λε τώρα θεωρίε, Σταυρό, Σταυρό, ένα ξύλο ήταν. Σκάνδαλο, εξακολουθεί είναι πάντα σκάνδαλος ο Σταυρό. Η δεν διακηρύσσο με χριστών οι σταυρωμένοι, Ιουδαίζη μεν, σκάνδαλο, έλυση Αυτής δια της κλητής και χριστού Χριστών Θεοδύναμης και θεού Σοφία Και τι λέει ότι το μωρόν του κόσμου Του Θεού Μωρόν του Θεού Είναι αυτός που ανέτρεψε τη λογική Και αφήνει τις αχέρι του Θεού δια της πίστεως Το μωρόν του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί Και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί Τι ανατροπή είναι αυτή θα λέγαμε για αυτά πράγματα βλέπετε γαρ, την την κλήση ότι ού πολλοι συ llega στα σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το ο Θεός είναι του σοφούς κατεσχήνη και τα αστερή του κόσμου εξελέξα το Θεό Θεός είναι κατεσχήνη τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα ξουθενομένα εξελέξα το Θεό Θεός και τα μη όντα να τα όντα καταργήσει Όπω μη καυχήσετε πάσα σάρκα ενώπιν του Θεού. Και πιάνει τον παλαβό Θεό, τον τρελό, τον διαλυμένο που όμω ποθεί τον Θεό και αναζητεί και τον κάνει ισχυρότερο των ανθρώπων. Γιατί, για να μην καυχήσετε καμιά σάρκα, ότι η δική μου σοφία υπερίσχυσε. Η δική μου δύναμη είναι αυτό το πράγμα. Αλλά διαλέγει του εξαντλημένου, του εξουθενωμένους, του ανύπαρκτους. τα μειώντα. Τι άλλο, τα μειώντα, του ανύπαρκτου. Για να βρει δηλαδή τον Θεό, πρέπει να γίνει ανύπαρκτο. Κάτω δική σου δύναμη Ασθενής εξουθενωμένος Αγενής, αγενής δηλαδή να μην έχει Επέραση για την καταγωγή σου Άσημος δηλαδή Να γίνει ανύπαρκτος Όταν γίνεσαι ανύπαρκτος Τότε αντιλαμβάνεσαι το γεγονός της υπάρξεως Τότε γέντεσαι τον Χριστό Και εμείς Οι χρησιανοί τι κάνουμε Φοβούμε θα την η υπαρξία Και προστατεύουμε την υπαρξή μας Και θέλουμε να επιβιώνουμε την υπαρξή μας Δεν είναι προσβολή του σταυρού. Πού Χριστός τότε, πού ο Χριστιανισμός μας, πώς αποδεικνύεται, πώς φανερώνεται Για να μην μπορεί λέει να καυχιέται καμιά σάρκα ανθρώπινη Αυτό να μην το ξεχάσουμε, να το έχουμε να έχει στα αυτιά μας, είναι πολύ γλυκιά έκφραση Αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξαν το Θεός ή να του σοφούς κατεσχύνει Και τα αστερή του κόσμου εξέλεξε το Θεός ή να κατεσχύνεται ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξη το Θεός και τα μη όντα είναι τα όντα καταργήσει. αυτό το πνεύμα τη μεγάλες εβδομάδες αυτό το πνεύμα του Σταυρού και μετά από όλα αυτά τελειώνουμε, κάνουμε αποκαθήλους και πηγαίνουμε μπροστά στον, στον τάφο του Κυρίου μας και ψέλουμε το σέτον τον το φως ως περιμάτιο πανηγυρίζουμε και τι το έχουμε απέναντί μας και τι έχουμε ένα νεκρό και τον πανηγυρίζουμε γιατί αντιλαμβανόμαστε. Ότι η ζωή εκτάφου τάφου ανέτηλε. Η ζωή από τον τάφο έρχεται Τι σημαίνει αυτό για μένα Τι μπορεί να σημαίνει Μόνο αν, αν πεθάνω θα ζήσω Μόνο αν νεκρωθώ κατά το λογισμό μου θα ζήσω Μην φοβηθούμε τον πόνο Αλλά τον κάνουμε τον ακούσιον πόνο Εκούσιον πόνο Και να ελπίζομαι μη φοβηθούμε την αμα... το σταύρωμα των επιθυμιών μας και των θελήσεών μας αλλά να γίνονται στο όνομα του Χριστού μας να μάθουμε να σταυρώνουμε τους λογισμούς μας τις επιθυμίες μας, τους φόβους μας τα άγχη μας, τις δυσκολίες μας που σημαίνει τι να μη φοβηθούμε την οδύνη αλλά να παραδοθούμε στα χέρια του Θεού να συνταφιαστούμε μαζί Του για να συναναστηθούμε και αντιλαμβανόμαστε αυτό το μέγιστο μυστήριο, ο κόσμο λέγει ότι η ζωή έρχεται από τη δύναμη, ότι η ζωή έρχεται στους του ζωντανού οργανισμού, ότι η ζωή έρχεται μέσα από τη μαθηματική απόδειξη των αριθμών. Και ο λόγο του κύριου μα λέγει ότι η ζωή εκτάφανε τη λέει μέσα από την έκρωση του εγωισμού μα. Η ζωοποιό νέκρωση είναι αυτή. Αυτά τα πράγματα όμω, ίσω ηχούν μόνο κουβέντε. Αν γίνουν βιώματα, ού, είναι παράδεισος Είναι τα πάντα, είναι ο Χριστός Είναι ελευθερία, είναι έρωτα. Είναι τα πάντα. Δεν ζούμε κόποση. Δεν νιώθει ο άνθρωπο αυτή τη φορά και τον κόπο. Ποιο μα έμαθε από μικρού, μα είπαν ότι για να είσαι σπουδαίο πρέπει να είσαι δυνατό για να καταφέρεις κάτι πριν να αποδεικνύσεις τους άλλους αυτή η λογική είναι κοσμική και μας μάθανε επίσης να ξεγελώμε τους άλλους πριν μας ξεγελάσουν <σ nostri> <σκι> και έρχεται ο Κύριος και ανατρέπει όλα αυτά τα πράγματα αλλά αυτά όμως μην τα κάνουμε χωρίς τον Χριστό γιατί και την άλλη ζωή θα χάσουμε και αυτή αλλά τα κάνουμε μόνο μέσα στο Πνεύμα του Χριστού εφόσον μέσα μας υπάρχει αυτή η εσωτερική ανατροπή και τι λέει όλη η ουσία είναι εδώ λέει σε τον αναβαλλόμενο το φως ως περιμάτιον καθυλώνει Ιωσήφ από του ξύλου σιν οικοδήμου και θεωρούσες νεκρό κλπ, κλπ. λέει είμη γλυκύτατε Ιησού οδηρώμενο Ων προ μικρό ήλιος σαν σταυρό κρεμάμνο Γλυκύτατε Ιησού Αυτό μπορεί να βγει τη μεγάλη Όλη η μεγάλη εβδομάδα είναι μια κραυγή Αυτή Γλυκύτατε Ιησού Πότε το λέμε όταν είναι στον τάφο Αυτό γλυκένει την υπαρξή μα. Εάν μπορέσει ο άνθρωπος να έχει μια Κραυγή ενθουσιασμού Και αγαλλιάσεως Που να το βγαίνει γλυκύτατε σου, όντα Μέσα στη δυσκολία μέσα στον πόνο Μέσα στην ταραχή Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα ζωντανό παράδεισος Αυτός ο άνθρωπος Είναι ένας άλλος Χριστός Αυτός ο άνθρωπος Είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας Το ανδρείο φρόνημα Είναι μια αρχοντιά ψυχής Αυτό το πράγμα Εμείς έχουμε το Χριστό κοινωνούμε και, και μείνουμε στη μιζέρια το λογισμό μας Δεν είναι μεγάλη ανοησία Να λέμε Τι θα γίνουν τα παιδιά μου Τι θα γίνει η δουλειά μου Τι θα γίνει ο φίλος μου και ο φίλοι μου Τι θα γίνουν οι αμαρτίες μου Βρε βλογημέν Του Χριστό Δόξα Δόξασέ Τον Πόσοι από τους χριστιανούς Που εκκλησιαζόμαστε Είχανε μια φορά στη ζωή μας Αυτή την κραυγή του θουσιασμού του Ιησού Είναι γλυκύτητα Γιώργο και Γεωργία Γλυκύτητα το σπιτάκι μου γλυκείται το αυτοκινητάκι μου γλυκείται το πτυχίο μου γλυκείται τα παιδάκια μου και γκονάκια μου και γλυκείται το εραστή μου γλυκείται το εσού που η αυτό είναι η στέρηση της ζωής είναι η έλλειψη της ζωής τελειώνει λοιπόν και πηγαίνουμε μετά στον επιτάφιο γυρνώντας από την περιφορά του επιταφίου υπάρχει ένα αρρωστούργημα ένα δοξαστικό το οποίο είναι Αριστούργημα, που συνήθω δεν το ακούμε και δεν το ξέρουν οι ψάλτες την ώρα που γεννόει ο επιτάφιος και όλοι περνούν κάτω το επιτάφιο, ο, ο ψάλτη το δοξαστικό των ήλιον κρύψαντα. Λέει: Τον ήλιο κρύψαντα τα σιδεία σακτίνα και το καταπέτασμα του εννοού διαραγέν, τον ισοτήρο σανάτου. Αναφέρει για το συγκλονισμό αυτή τη φύσεω, τη κτήσεω. Ο Ιωσήφ Θιασάμενο, Βλέπουν τα αυτά, τα ο Ιωσήφ. Προσήλθεν το Πιλάτο Πήγε στον Πιλάτο Και τον νικετεύει λέγοντας δώσμη Τούτον τον ξένο Είναι ξένος ο Χριστός Δεν τον γνωρίζει η καρδιά μας Αλλά είναι και παράξενος ο τρόπος που ήρθα στον κόσμο Μας είναι τελείω άγνωστος Ο Χριστός είναι ο πιο απόμακρος Και ο πιο κοντινός μας Υπάρχει αυτό το συνανφότερο. Είναι ο μακράν Και κοντά μα. Είναι ο ξένο. Είναι ξένος όπω ο Απόστολο Παύλος πηγαίνοντα προς, προς του είπε, ο μίλησε για τον άγνωστο Θεό. Είναι ο άγνωστο Θεό μα. Είναι άγνωστο γιατί δεν τον βρήκαμε, αλλά είναι και γνωστό μα γιατί τον έχουμε φυτευμένο στην καρδιά μα και τον ποθούμε. Γι' αυτό μα είναι ξένος Δεν αποβρήκαμε το όνομά του ακόμα. Δεν το συναντήσαμε. Είναι παράξενο. Δόζει με τούτο το ξένο. Είδατε λοιπόν ότι η ουσία τη ορθοδοξία μα δεν είναι ηθικολογίε, αλλά είναι σχέση ερωτική προσώπου. Είναι μια αναφορά ενό προσώπου. Δεν είμαστε οι δυτικοί καλοί χριστιανοί που είμαστε οι χριστιανοί του καθήκοντο, τη οικογένεια και σαν του συστήματο. Είμαστε οι χριστιανοί που λέμε δώσμη τούτο τον ξένο. Τον έχω ανάγκη, δεν ζω χωρί αυτό. Δώσμη τούτο τον ξένο. Και τι λέει μετά, παίζει με τη λέξη ξένο. Και γιατί παίζει με αυτή τη λέξη. Γιατί και εμεί, αν δεν γίνουμε ξένοι από τον κόσμο, δεν σωζόμαστε. Πρέπει να επιλέξουμε και εμείς να βρεθούμε λίγο στην ξενιτεία Να αποσυρθούμε νοερός από τον κόσμο και τα του κόσμου, Αυτά που μας δίνουμε τον κόσμο Και να αποσυρθούμε στην ερημία μας Αν δεν έχουμε χώρον ερημίας τον οποίο να ζητούμε τον Θεό Χώρον ησυχίας όπου διαλεγόμεθα με τον Θεό Δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή δεν, να το Θεό. Δεν βρίσκω τον Θεό γιατί έκανα κοινωνικό έργο. Δεν βρίσκω τον Θεό γιατί κάνω κηρύγματα. Δεν βρίσκω τον Θεό γιατί κάνω παιδάκια. Βρίσκω τον Θεό γιατί θα σε επαφή με την καρδιά μου. Και πρέπει να μάθουμε να ησυχάζουμε. Να βρούμε έναν έρημον τόπο ο καθένα μα. Όπου θα ξενιτεύομαι. Θα απομακρυνόμαστε εννοαιρό από αυτά που μα τον κόσμο. Και θα ερχόμαστε σε επαφή με τον πόδο τη καρδιά μα. Που είναι να βρει αυτό τον ξένο. είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτας δώσμη τούτων των ξένων τον εκβρέφους ως ξένων ξενοθέντα εν κόσμο που από μικρός ήρθε ως ξένος μέσα στον κόσμο δώσμη τούτων των ξένων ον ομόφιλη μισούνται θανατούσαν ατούς είναι ως ξένων που οι δικοί του το θανατώνουν σαν, κα... σαν του. Δόσμη τούτων των ξένων ον ξενίζομαι βλέπει του θανάτου του ξενού που παραξενεύομαι με το να βλέπω το παράξενο του θανάτου Δώσμι τούτο των ξένων Ως τις είδεν ξενίζει Τους πτωχούς και τους ξένους Δώσμι τούτο των ξένων Ον το φθόνο Απεξένωσαν κόσμο Δοσμη τούτο των ξένων Ήνα κρύψο εν τάφο Ως ως ξένος Ουκέχει που την κεφαλήν κλίνει Δώσμι τούτο των ξένων Όνι ημίτη ο Ρώσα Νεκροθέντα ευώα. «Ω ΙΕ και Θεέ μου» κλπ. Λοιπόν, αυτό, αυτό, αυτό το ήθος δείχνει την πρόταση προσωπικής σχέσεως με τον Θεό. Είναι πραγματικά ο ξένος της καρδιά μας που υποθούμε και δεν γνωρίζουμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να ξενιτεύουμε από τις συνήθειες του κόσμου και τις προσωπικές μας συνήθειες που μας κουράζουν την καρδιά και να έρθουμε σε μια επαφή με την καρδιά και με επώδυνον τρόπο να ζητούμε το έλεος του Θεού και πέρασε η ώρα θα συντομεύσουμε στο τέλος μόνο το Μεγάλο Σάββατο το πρωί που είναι Εσπερνός Αναστάσεως ψάλετε η Θεία Λετροίδη του Μεγάλου Βασιλείου και αντί του συνήθισμένου χερευκού ύμνου που λέει τα χερεβή μυστικός κλπ. κλπ. ψάλλουμε ένα άλλο χερευκό ύμνο που λέγει Σιγησάτο και στείλουμε με τα φόβο και τρόμου... και μηδέν γίνονται ένα αυτογιζέ του, ο γάρσιτεύου των Βασιλευόντων και κύριο στον Κυριβότων, προσέρχεται, σφαγιαστήνο κλπ. Το συμφωνιστικό είναι Συγισά το πάσα σάρξ, σάρξ βροτία. Αν προσέξουμε, το Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο... όλη η φύση έχει μια παράξενη σιωπή και ησυχία. Σιωπα όλοι φύση και το γεγονός, το μυστήριο, το, μυστήριο, το, μυστήριο, το, μυσήριο, το του Κυρίου μας. Που προμηνεί Και προτυπώνει Και τη δική μας Ανάσταση Ποια είναι Ανάσταση Ότι ο πνευματικός θάνατος Η αποσύτηση της, της, της, της η αγάπης κατηργήθηκε. Μας φαινερώθηκε η αγάπη του Θεού Κινούμε αυτής της αγάπης Και μεταδίδουμε αυτή την αγάπη Και πληρούμε πληρούμεθα αυτής της χαράς Και αυτής της αγάπης Που η αιωνιότητα είναι η μετοχή Η γεύση η κοινωνία της αγάπης του Θεού. Λοιπόν, σταματά ο νους. Βουβαίνει η ύπαρξή μας μπροστά στα γεγονότα τα οποία βλέπουμε. Του Σταυρού, του Τάφου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Είναι σημαντικό να σιγά, να σιγά η ύπαρξής μας να σιωπούμε. Και αυτό είναι μία άλλη πρόταση ζωής. Να μάθουμε να σιωπούμε στη ζωή μας. Να έχουμε σιωπές, όχι μόνο εξωτερικές και αυτό σημαντικό είναι, αλλά εσωτερικές σιωπές. Να μην ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας με έννοιες, με φασαρία, σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούμε να δούμε πρόσωπον Θεού. Να μάθουμε λοιπόν πριν να κάνουμε την προσευχή μας, θα γονιστούμε, θα ταλαιπωρθούμε στα καθημερινά, αλλά πριν ξεκινούμε την προσευχή μας, ας Και εξωτερικά και εσωτερικά και έτσι να προσεγγίζουμε το μυστήριο του Θεού και να ζητούμε το ελαιός του δεν υπάρχει έννοια στην προσευχή αφού τα βάζουμε όλα στον Θεό δεν υπάρχει αγωνία δεν υπάρχει ανασφάλεια τα εμπιστευόμαστε όλα σε αυτόν αλλά κυρίως η σιωπή μας καταλαμβάνει γιατί δηλειά και τρέμει ο άνθρωπος μπροστά στο μυστήρι του Θεού μπροστά στο μυστήρι της αγάπης του Θεού Μπροστά στο Σταυρό, και η Δενάσταση του κυρίου μας Και φτάνουμε στην ανάσταση τη ζωή, Φόρων όπου κυριαρχεί το φω. Όπω λέει ο Ιωνογράφο, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανόστε και γη, και τα καταχθόνια. Το φω το πνευματικών, το ανέσπερο φω. Τότε ο άνθρωπος ήδη εισάγεται στο πνεύμα της αιωνίας ζωής στο πνεύμα της βασιλείας των ουρανών κατεργήθη ο θάνατος κατετροπώθη ο αντικείμενος έγινε πανίσχυρος ο άνθρωπος μέσα στην αγάπη του Θεού όλα δηλαδή πεπλήρωτε γέμισαν από το φως του Κυρίου μας και λέγει μη δεις οδυρέστο θάνατο καρίζαμε τον θάνατο και τι μας ανέστησε ο θάνατος του Κυρίου μας αυτή είναι η δόξη της Εκκλησίας μας δεν υπάρχει τίποτα άλλο η Ανάσταση του Κυρίου μας καλή και κακή τα ίδια χάλια έχουμε ηθική και ανήθικη το κάφημά μας, η δόξα μας είναι ο και η Ανάσταση του Κυρίου μας νομίζω πέρασε ώρα καλή Ανάσταση να έχουμε μόνο τρεις ανακοινώσεις την Παρασκευή αυτή στις έξι μισή ώρα και τη Μεγάλη Τετάρτη μας είπε ο Ψάλτης όσοι θέλουν να μάθουν τα εγκόμια και να τα ψέλουν μπορούν να συγκεντρωθούν εξομολόγησε η Μεγάλη Εβδομάδα γιοκ. Ε, το πανδοχείο το έχετε σημείο να το μοιράσει το περιοδικό το έχετε εδώ εντάξει Τι, η πανήγινη του νοού μας είναι ζωδόχος πηγή παρασκευή διακαινίσιμος μετά το Πάσχα και δύο επίσης ανάγκες του ναού που θέλουν να βοηθήσουν για την καθαριότητα του ναού την Πέμπτη και Παρασκευή θα τον καθαρίσουμε το νοό και επίσης θα κάνουμε και έναν έρανο στους ναούς για το νοό πάλι και τις ανάγκες την Κυριακή μπορούν να βοηθήσουν. Θα ήταν σημαντικό για μας. Καλή Ανάσταση να έχουμε.